Βγήκανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα και κούτσα στη ζωή στο ρημαδιό. Με ροδούλοι, ξενοδούλοι, αφεντικό και Και μ' αφήνα νηστικό, και μ' αφήνα νηστικό. Τα παιδιά, τα καλοπαίδια παραβιένανε στην πέτια. Με κοτρόνια στα ψαχνά, φούχτε μίγα στα χαμνά. Ανοχώρη, κατοχώρη, ανηφόρη, κατηφόρη. Και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει η ψυχή. 3 Μαρτίου του 2010. Η σημερινή μέρα είναι η ιστορική μέρα, από τι πιο ιστορικέ που έχει ζήσει αυτό ο τόπο. Είναι η μέρα που τα χειρότερα μέτρα κατά του ελληνικού λαού ε, ανακοινώνονται εντό ολίγου. Είναι η μέρα που κορυφαίνονται ένα δίμηνο, τρίμηνο, πόσο ήταν αυτό, μοναδική και πρωτοφανού πίεση εκβιασμών, διασπορά φόβου, ψεμάτων. Για να πιστούν τα πρόβατα ότι η σφαγή του θα είναι για το καλό του η μοναδική. Λύση. Αυτή την ιστορική μέρα, λοιπόν, επιλέξαμε να την περάσουμε εδώ στην Ελληνοφρένια, βέβαια, με το Γιώργο, τον Γιώργο, πρωθυπουργό, τον πεταλλωτή, μάλλον, το Μιτσοτάκι, το Βάρναλι, το Ρίτσο, το Σεφέρι και τον Αναγνωστάκι. Τέσσερι τελευταίοι είναι ποιητέ. Οι τρει πρώτοι είναι καλλιτέχνε τη πολιτική και τη τέχνη γενικότερα. Για να τη θασεύσουν οι τέσσερι τελευταίοι ποιητέ κάπω την οργή, την αγανάκτηση, την όποια συγκίνηση μπορεί να έχει κάποιο και καταρχήν εμεί. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μιτσοτάκι από την πρώτη κατηγορία. Του καλλιτέχνε τη τέχνη, τα μέτρα δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, όπω δεν είχαν ανακοινωθεί και χθε το βράδυ. Και ο κύριο Μητσοτάκη, ω πολύ καλό λαγό, είπε: κοιτάτε εγώ νομίζω ότι τα μέτρα αυτά δεν αρκούν. Σίγουρα δεν αρκούν. Ανοχώρηκα το χώρι, ανηφορήκα κάτι φόρη. Και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή. 20 χρονών γαμάρι, σήκωσα όλο το νταμάρι. Και έκτισα στην εμπασιά του χωριού την Εκκλησά. Και ζευγάρι με το βόδι. Άλλο μπόι κι άλλο πόδι. όργονα στα ρέματα, τα φεντό στα στρέματα. Η χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι. Τα μέτρα αυτά δεν αρκούν, σίγουρα δεν αρκούν. Και έκτισα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού, τη. Εκκλησιά. Αλεμένα σε μια σφίνα με έδαναν το μάι το Μίνα στο χωράφι το γυμνό να γαρίζω, να θρυνό. Και παπάς με την γυλιά με έπαιρνε για τη δουλειά του. Και μου μιλάει ο κουνιστό, σε καβάλι, σε χουστό, δούλευε. Για να σκουμπώσει όλη η χώρα την Καμπόση. Τα μέτρα αυτά δεν αρκούν. Σίγουρα δεν αρκούν. Για να σκουμπώσει όλη η χώρα τη Καμπόση. Είναι η φωνή του Κώστα Βάρναλυβέρβα, ενώ διαβάζει το γνωστό του ποίημα, η μπαλάντα του Κυρμέντιου, μιλάει για την ιστορία ενό γαϊδουράκου, έτσι τον λέγανε Κυρμέντιου, που έκανε τα πάντα και στο τέλο τον προτρέπει κάποιο, γιατί δεν είχε ακουστεί ποτέ ολόκληρο, και τώρα ακούμε λίγο περισσότερο από το τραγούδι, το οποίο τραγουδάει ο Νίκο Ξιλούρη. Ε, ακούμε λίγο πε, κάποια κομμάτια περισσότερα, διανθισμένα και εμβολισμένα η βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά η επικαιρότητα έχει ετοιμάσει με το Μιτσοτάκι. Ο οποίο, Μιτσοτάκι, όλα αυτά τα χρόνια, καμιά εικοσαριά χρόνια τώρα στο τέλο, μετά την Πρωθυπουργία, βγαίνει και λέει περισσότερα μέτρα, περισσότερα μέτρα. Ήρθε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση και τον άκουσε. Και όντω ανακοινώνει εντό ολίγου τα γνωστά περισσότερα μέτρα. Από χτε ο Μιτσοτάκι το περνάει αυτό, το προσπερνάει, αφού λέει ότι εντάξει συμφωνώ με τον Γιώργο και πάει παρακάτω στο μυαλό των Ελ Στη συνείδησή του και στο αν και πώ πρέπει αυτοί να αντιδράσουν. Αλλά πάντω και οι αγορέ και οι Γερμανοί και οι ξένοι γενικά ανησυχούν για τον τρόπο που θα αντιδράσει ο ελληνικό λαό. Και στο πολέμπολα για όλα κουβαλούσα πολύ βόλα να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φα. Να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φα. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικό λαός είναι υπεύθυνος Χαίρομαι γιατί είσαμε τώρα ενηδράσεις είναι, είναι συγκρατημένες Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο Άιντε σύμβολο αιώνιο Άξυπνήσεις μόνο μιας Πάρθα να από τα θύμα, χάιντε ψώνιο Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο Χάιντε σύμβολο αιώνιο Άξυπνήσεις μόνο μιας Θα, Αν ξυπνήσεις, μοιάς, θα ανάποδα Αν ξυπνήσει, μόνο μια ο δουνιά. Πρέπει να υπάρξει άμεσο παρέμβαση στο ωράριο στι εργασιακέ σχέσει. Δεν ξεχάστηκε, ετοιμάζει το κλίμα για τα επόμενα γιατί όλα αυτά θα γίνουν, όπω γίνονται αυτά που έλεγε ο Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι θέμα προσώπου, είναι θέμα μια στάση και άλλοι τα λένε αυτά. Απλά αυτό σηματοδοτεί πολλέ καταστάσει μαζί και γεννά πολλά συναισθήματα για του γνωστού λόγου. Ο Γιώργο, χθε, στην κοινοβουλευτική ομάδα, έδωσε ένα παράδειγμα για να ετοιμάσει το κλίμα για το 14ο, τον οποίο τον κλέμε ήδη αναφέρθηκε στου άλλου. Αύριο κινεύουμε. Να μην έχουμε να πληρώσουμε όχι τον 14 τέταρτο, αλλά τον έκτο, τον πέμπτο και τον τέταρτο μισθό ή και σύνταξη. Ε τούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Ε τούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Σφίγγει στο φω της ορφανές ελιές του και τα μπέλια του. Σφίγγει τα δόντια. Άχα φως. ο δρόμος χάνεται στο φως και ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο. Ακούσαμε και το Γιώργο να μας λέει πόσο κινδυνεύουμε να χαθούν και άλλοι μισθοί, οπότε πια είναι η αυτονόητη απάντηση στο στόμα όλων. Τουλάχιστον να κοπεί ο ένας. Αν είναι να κοπούν δέκα, έλα που θα κοπεί ο ένας θα κοπούν και οι υπόλοιποι σιγά, -σιγά. Πείτε μας υπερβολικούς, υπερβολική είμαστε και πριν δύο χρόνια που λέγαμε θα έρθει η μέρα. Και τη τώρα όλοι. Θα θυμηθούμε κάποιε δηλώσει παλιέ του Γιώργου, ε, μέχρι, πριν ένα, μέχρι πριν γίνει πρωθυπουργό, που μιλούσε για την άνοδο του ΦΠΑ που δεν πρέπει να γίνει και για τα παγώματα μισθών που δεν πρέπει να γίνουν. Βέβαια, ο άνθρωπο, πολύ ειλικρινή, πάγωμα μισθών δεν έκανε. Περικοπέ έχει κάνει. Εμεί δεν θα αυξήσουμε το ΦΠΑ. Να παγώσουν του μισθού και τι συντάξει, αυτή είναι η ανάταξη τη οικονομία. Αυτό θα πνίξει περισσότερο την οικονομία. Και για όλα αυτά θα τα πληρώσει ο μισθωτό. Ο συνταξιούχο με το πάγωμα των μισθών και των συντάξεων. Είναι όχι μόνο μη ρεαλιστικό, είναι και όχι σοβαρό. <Και> Κάποιοι πιστεύουν ότι το πρόβλημα θα λυθεί με το πάγωμα μισθών και συντάξεων. Κάνουν μεγάλο λάθος. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση. θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα επέλθει ο φάβλος κύκλος της κατάρεψης. Κράτησα, τη κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου, ταξιδεύοντας. Κράτησα τη ζωή μου, ταξιδεύοντας. ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγισμα της βροχής παξιδεύοντας <Τα> ανάμεσα σε κίτρινα θέ. οξιάς καμιά φωτιά στην κορυφή του σε σιωπηλές πλαγιές, Είναι η φωνή του Γιώργου Σεφέρη βεβαίω, ένα από τα δύο Νόμπελ. Γιατί υπήρχαν εποχέ και αυτό ο τόπο, μπορεί και στο μέλλον δεν ξέρουμε, έχει βγάλει και τέτοια. Έχει και αυτή την πτυχή. Έχει του ποιητέ του. Ο Ρίτσο ήταν νωρίτερα, ο Βάρναλη πιο πριν. Θα ακούσουμε και τον Μανώλη αναγνωστάκι στην συνέχεια και όλου μαζί στο τέλο. Αν μα αφήσει ο πεταλωτή, αν μα αφήσει ο Γιώργο από τι ανακοινώσει που εμπεριέχονται σε αυτή την ιστορική μέρα, μια τι ενδοξότερε σελίδε αυτού του τόπου και κυρίω. Ενδοξότερες σελίδες για το λαό στοχεύουν κατευθείαν εκεί. Και η παρέμβαση Μητσοτάκη χτες έκλεισε έτσι όπως έπρεπε ακριβώς να κλείσει. Εγώ δεν έχω τίποτα παραπάνω να πω. Ταρνούμε Τα μια δύσκολη φάση. Το γνωρίζουμε όλοι. Η εθνική ομοψυχία είναι το ζητούμενο. Ζητώ από την αριστερά να είναι νομιμόφρον, να σεβαστεί τη δημοκρατική νομιμότητα. και ένα νομίμος φρόνος να κινηθεί μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας μας. Ήδη μου λέει ο Διευθυντής Ισούνος από το Κοντρόλ υπάρχει αντίδραση στα λεγόμενα σας από το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι δεν πειθαρχεί στη τη βαρβαρότητα των μέτρων Τη κυβέρνηση με τα οποία τα οποία εσείς χειροκροτείτε Αναφέρετε Δεν μπορεί κομμά, το, το κομμουνιστικό κόμμα Ένωση. να υποστηρίζει αυτή την άποψη Κάνω έκκληση και στους κομμουνιστές σήμερα και τώρα πρέπει να αποφασίσουν να ζήσουν μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει Έχει πλασικό κινήσει Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει και έχει πλασικό κινήσει Άλλο ήλιο έχει βγει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 Μην χτυπάς τον αδερφό σου, τον αφέντη, τον κουφό σου και στον ύδρο το δικό γίνεσ' εσύ το αφεντικό. έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει Άλλος ήλιος έχει βγει σαν άλλη πάλα, σ' άλλη γη. Χάητε θύμα, χάητε ψώνιο. Χάητε συμβολόνιο, αξυπνήσεις μόνα μιας. Πάθαν άποδα ο Δουνιάσ, ΧΑΙΔΕ, ΦΙΜΑ, ΧΙΔΕ, ΦΣΟΝΙΟ, ΧΑΙΔΕ, ΣΥΜΑ, ΧΑΙΔΕ, ΣΥΜΑ, ΧΑΙΔΕ, ΣΥΜΑ, ΧΑΙΔΕ, ΣΥΜΑ, ΧΑΙΔΕ, ΦΙΜΑ, ΧΑΙΔΕ, ΦΙΜΑ, ΑΙΔΕ, ΣΥΜΑ, ΧΑΙΔΕ, ΦΙΜΑ, ΑΙΔΕ, τράπεζές μας περνάνε δύσκολες ώρες. Περνάνε δύσκολες ώρες> Είχε να πει και καλό λόγο για κάποιον. Ακούσατε για ποιου. για τις τράπεζές μας που περνάνε δύσκολες ώρες και μόνο αυτές βλέπει. Ο Γιώργος χθε ήταν η Κιλικρινής και συνεπής. Όταν παίρνεις τέτοια μέτρα πρέπει πρώτα απ' όλα να μάθεις να δουλεύεις πολύ καλά τον ελληνικό λαό. Δεν θα ανεχθώ από κανέναν στην κυβέρνησή μου να παρακάμπτει ή να λιποψυχεί στην μάχη ενάντια στα προνόμια των λίγων. Δεν με ενδιαφέρει αν ο πλούτος που κρύβουν είναι σε offshore ή αν οι βίλες, τα κότερα ή οι λιμουζίνες τους είναι περιουσιακά στοιχεία εταιριών. Δεν θα επιτρέψω να αφήσουμε τους υπαλλήλους και τους συνταξιούχου να δυσκολεύονται, να, να τα βγάλουν πέρα και όσοι πλούτησαν σε βάρος του δημοσίου να συνεχίζουν να πίνουν στην υγεία του κορόιδου. Με τόσα φύλλα σου γνέφτει ο ήλιος, καλημέρα Με τόσα φλάμουρα να μην μιλάμει ο ουρανός Και τούτη μέσα στα σίδερα Και εκείνη με το χώμα Σώπα Όπου να'ναι θα σημάνουν οι καμπάνες Και το μες τα σίγουρα Και εκείνη με το χώμα Σώπα που να'ναι θα σημάνουν οι καμπάνες Αυτό το χώμα είναι δικό τους Και δικό μας Αυτό το χόμα Είναι δικό του και δικό μας Αυτό το χόμα Είναι δικό του και δικό μας Θα το χώμα Μες στα σταυρωμένα χέρια τους Κρατάνε τις καμπάνας το σκηνή Και οι αγορέ και οι Γερμανοί και οι ξένοι γενικά ανησυχούν για τον τρόπο που θα αντιδράσει ο ελληνικό λαό. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικό λαό είναι υπεύθυνο. Χαίρομαι γιατί είσαμε τώρα οι Είναι συγκρατημένε. Χαίρεται με κάτι εκτό από τις τράπεζες. Ε, όχι εκεί λυπάται, χαίρεται με αυτό ο Κώστας Μιτζοντάγκη. Ότι γιατί δεν του δίνεται η ευκαιρία να χαρεί με πολλά πράγματα από αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μα. Έτσι λοιπόν χαίρεται με ότι αντιδράσει του ελληνικού λαού, συγχαρητήρια με άλλα λόγια. Από τον Κώστα Μητσοτάκη και οπότε συμβολίζει. Δεν είναι ο άνθρωπο γιατί στέλνετε και μηνύματα για τον άνθρωπο. Φεύγουμε από τον άνθρωπο. Είναι μια φωνή ενό συγκεκριμένου συνόλου και υποσυνόλων πολλών που είναι μια συνισταμένη ο Κώστα Μητσοτάκη, η φωνή του, που εκφράζει πολλά πράγματα που συμφωνούν πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο αυτό. Μακάρι να ήταν μόνο ένα. Λέτε εδώ διάφορα σήμερα για επανάσταση, επειδή ακούμε κάποια τραγούδια συγκεκριμένα, νου σα όλων πάει στην επανάσταση. Έχετε γαλουχηθεί με αυτή την ευθεία. Με στο ελάχιστο μάλλον μυαλό σα. Θα τα ακούμε όποτε θέλουμε, μα αρέσουν πολύ. Τα έχουμε αποσυνδέσει με επαναστατικέ διαδικασίε. Είναι τραγούδια, λαϊκά. Πρέπει να ακούγονται, δεν ακούγονται και πολύ περισσότερο δεν ακούγονται ποιητέ. Όποτε είναι, θα τα ακούμε πάρα πολύ. Υπάρχει και παουλή περισσότεροι βέβαια που συμφωνείτε και σα αρέσουν όλα αυτά. Κάποιοι άλλοι λέτε τι είναι όλα αυτά. επανάσταση δεν γίνεται μόνο από τα ραδιόφωνα. Πρέπει να κάνετε κάτι, τι προτείνετε και, και, και τι προτείνουμε. Να αντιδράσετε καταρχήν, να σκεφτείτε καταρχήν. Δεύτερον, να αντιδράσετε με πολλού τρόπου και με πολλέ διαδικασίε και δυνατότητε. Ακόμη υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να αντιδράσει κάποιο, να βγει έξω. Το μήνυμα μου είναι αυτέ οι πορείε συνηθισμένε που γίνονται. Προχθέ ήταν 50.000 κόσμο, το είπαμε και τότε. Αν κατέβαναν περισσότεροι, δεν θα έπαιρνε ο Γιώργος αυτά τα μέτρα. Το πιστεύουμε ακράδαντα. Αν ήταν ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια, πολλοί όμω προτιμήσατε να πάτε στη δουλειά για να μην χάσετε το μεροκάμα εκείνη τη μέρα. Εκείνη τη μέρα δεν το χάσατε. Θα χάσετε κανένα δύο-τρία μηνιάτικα, έτσι ακριβώ όπω το ακούτε. Και θα χαθούν και από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί εφόσον ξεκίνησε, θα τελειώσει κάπω εκεί. Πάμε να ακούσουμε τον λαό του πρώτο μέρου. Αποστολή. Έλα. Εγώ είμαι αυτό που θυσιάζω ένα μισό για το κράτο. Εσύ, Εύρεμα, λακκά που πήγε και τον έπιασε και του είπε ότι θα το θυσιάσουμε. Ακού. Ναι. Ατυχία που είμαι άνεργο, τι να του δώσω. Α, εκ του ασφαλού. Τον κοροϊδεύσει τον Γιώργο. Ναι, δεν πάνε ρε στο διάλογο όλοι. Και ο Καραμαλή και ο Παπατρέο και όλοι. Ο Καραμαλή νομίζω έχει πάει. Αγόρι μου, δεν έχουμε πιστεύω πλέον. Να πιστέψουμε τι. Ο Γιώργο τη ράμπα είναι. Τον έχει βρει το δρόμο του. Δεν που μας βλέπω να καταντάμε σαν τους Ινδούς <συμπ> που λένε ότι ο αλλογοδότης κάνει ό,τι πληρώνει και εμείς κάνουμε ό,τι δουλεύουμε. κάνουμε. <συμπ> να κόψουν και το να Τι να τους κάνεις. και από το σπέρνεις, στην Να τα δώσει στην τράπεζα, να τα δώσει στο ενίκιο, από εδώ και από εκεί. Έλα, σου πόσα άχη θα σου φύγουνε. <συμπ> μόλις πάψεις να πληρώνεσαι. Άσε, ρε Άσε που στο σπίτι σου. Εν τω μεταξύ τώρα το... σκέφτομαι ότι με το, γιο... με το μέτρο του Καρατζαφέρη που πρότεινε εγώ αν ήμουν εργοδότης και 80 εργαζομένους αν κάνει ο καθένας από μία υπερορία, έχω 8-8 ώρα, γιατί να μην απολύσω τους 10 Σωστό Αποστόλης Έλα Εποστόλη, το γιο... όνομα Γιωργάκης θα το καταργήσεις πλέον ένα όνομα ότι ταιριάζει Αποστολή. Έλα. Να σου μπορέσει, αυτό ο Ερφρέμ, θύμησε μου, δεν είναι αυτό ο παπά που μπαινόβγαινε και στην εκάλυψη στο σπίτι του συγχωρεμένου του Αντρέα. Αυτό με κοινό το ζωνάρι. Δεν πάει και τώρα με τη ζώνη εκεί στι βίλε καινούριε πα και πουλήσει καμία ή άλλη. Φέσε. ε. το χρειάζεται το ευκαιριακό. Για τι για να ξεματιάσει πήγαινε, όχι για αυτόν, για το φουκαριάρι το συγχωρεμένο. Ε, να ξεματιάσει, μάτι έχει, μάτι έχει δεν μπορεί να πουλήσει τι τρει βίλε. Και έχει μείνει τα μπει και χείρα. <laughs> Πολύ μεσταν χορύ. Παρακαλώ πολύ να μου δώσει το τηλέφωνο του γραφείου του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω αν είναι σωστό να το πούμε στον αέρα. 2 10 67 11 0 0 0 0. Ήθελα να σα πω το εξή. Πείτε το. Χθε στην εκπομπή του κυρίου Χατζηνικολάου. Του Νίκου του Χατζηνικολάου. Ναι. ναι. Έγινε το εξή σε από τον κύριο Χατζηνικολάου, ο οποίο μα είχε συνηθίσει. Ξέρουμε βέβαια την πολιτική του θέση. Κομμουνιστέ. Θα μα είχε συνηθίσει σε μια ευγένεια προ του καλεσμένου και τέτοια. Το εξής έκανε έναν αντικομουνισμό και μια επίθεση. Δεν το έχω. Ε, στον Καραφανοσόπουλο, το βουλευτή του Κουκουέ και στον Πολιόπουλο, το δημοσιογράφο του Ριζοσμού. Party. Αποκλείεται. Ε, που ήταν κάτι το φριχτό, δηλαδή. Λέτε ψέματα, σαν τον Γιώργο που πήγαν οι άνθρωποι του Μόχτου να του δώσει τα λεφτά. Ψέματα λέτε, δεν τον έχω για τέτοιο χάρτη <laughs> Ναι, ήταν κάτι το φοβερό, δηλαδή. Μπορεί, μπορεί. Δεν το αποκλείω, οκ. Okay. Μπορεί να τσαπίστηκε να πέμε μια κουβέτα παραπάνω για το κουκουέ. Φαντάζομαι όμω κράτησε ίδια στάση και με τον βουλευτή του Λάο. <laughs> ναι, το είδαμε. Γιατί τι ισορροπίε κρατάει πάντα σε αυτά, ε. προσέχει. Ε. Τον Καρατζαφέρη είπε θα τον καλέσει. Έχει μέρε να τον καλέσει, πάνω από τρει. Τι έγινε, έπαθε κάτι. Ε. σήμερα ή αύριο θα βγει και εκεί, βγαίνει η μέρα παραμέρα. Οπότε, ή το πρωί στον αυτιά, ή το βράδυ στο δελτίο ή στι εκπομπέ τη γνωστέ. Ο κύριος Παπακοσταντίνο, το ακούσαμε και χθε, ένα μήνα ακριβώ πριν στην Όλγα Τρέμι, είχε πει για τι δύο μονάδε που δεν ξέρω, μάλλον τόσο θα είναι η αύξηση, σύμφωνα με του δημοσιογράφου, για την ενδεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ που δεν θα κάνανε τότε. Κύριε Τρέμι, θα σα απαντήσω λέγοντα εξή: Όταν η Δημοκρατία αύξηση του ΦΠΑ. Είδαμε ότι δεν αυξήθηκαν τα έσοδα ή αυξήθηκαν ελάχιστο. Ε, το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι να ανατάξουμε του φοροσπρακτικού μηχανισμού και να πιάσουμε την παραοικονομία η οποία διαφεύγει. Να, και γι' αυτό, αν θέλετε, ξεκινήσαμε και όλη αυτή την, την ιστορία την οποία εγώ αποκάλυψα το κίνημα των αποδείξεων. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Δεν θα κερδίσει η ελληνική οικονομία από μια αύξηση. Άρα δεν είναι, δεν είναι κάτι το οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε. Μπράβο. Δεν θα κερδίσει η οικονομία από μία αύξηση. Άρα δεν είναι, δεν είναι κάτι το οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε. Θέλω ακόμη πολύ φω να ξημερώσει Όμω εγώ δεν παραδέχτηκα την τίτλα έβλεπα τώρα. Πόσες νερού να συντηρήσω μέσα στι φλόγε μιλάτε. Δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία σε εξώστες. Οι τράπεζές μας περνάνε δύσκολες ώρες. Περοντάνε δύσκολε ώρε. Λίγο όπω έχετε καταλάβει, τα τηλεφωνικά κέντρα είναι πάρα πολλά σε διάρκεια, λογικό και είναι, περιέχουν όλα μια ένταση και κάτι νεύρα του λαού κατά τη κυβέρνηση που παίρνει τη Ευρώπη. Δεν κατανοούμε το γιατί. Αποστολή! Έλα! Πίστεψέ με τώρα που σ' άκουσα, Ρε με Μεγίγκατα, αυτό το ασχιστοδιάλογο που είπε. Αν ήξερε πώς σέλενες εκφράζεις πρώτον, δεύτερον, σε παρακαλώ βγάλες στον αέρα όλα αυτά. Ναι. Είμαι ψηφοφόρος του Μπασόκ, αρχίζω στη ζωή μου. Α, βράχο να σε καλά φίλε, χαίρομαι όταν σας γνωρίζω δεν ξέρω κάτι μου βγαίνει μέσα μου ρε παιδί μου. Αποστολή. Θέλω να σας αγκαλιάσω. Άκουσε με Ναι. Αν δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα μου, μου βγαίνει υδραγία. Όλοι μέρε ο τιμώνι. Αν μου κόψει το, το 14ο το μισθό ηλικά σου μιλάω καλά από μένα ψήφωτα να παίρνει μου το κόψε μου το που ξανακόψει. Oh. Αλλά θέλω να βγάλετε αύριο το τηλέφωνο τη Υγεία του μαξί για να μπορούμε να το πάρουμε εμεί τουλάχιστον που ψηφίσαμε από το κόμμα να τον βρίσουμε να λέμε όχι στο διάλειμτω. Α, oh, και δεν μου το λεχόση ώρα. Στο λέω τώρα. 2, 10, 67, 11 000. 0 Δεν είμαι ρουφυάνω και ποτέ το δίνει. Σιγά. Πάρτο. Κλάφε σαπατε όλε μαλάχε μπαστάγεται πάρει όλα. Αλήξε από Πού έχουνε φτάσει στο λαό πλέον, γάμπ που γέννησε, δεν μπορείτε να καταλάβεις που μας έχουνε φτάσει. Ε, πού να σας φτάσουν, εντάξει, θα περάσουν άλλα πέντε χρόνια, θα τα έχετε ξεχάσει, θα τους ξαναψηφίσετε, σιγά. Ε, θέλω να σου πω τα εξή. Με λύπη μου παρατηρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιογράφων αναπτύσσει το έπακρον το αίσθημα τη συλλογική ευθύνη. Δηλαδή, όλοι φταίμε. Όταν όμω έρχονται οι ώρε του καταμερισμού των προσωπικών ευθυνών για τι ληστείε των κοδηλίων που έκλεψαν από τα κοινοτικά κοδηλία και από τα ομολογιακά δάνεια. Όπα, όπα, όπα. Μισό λεπτό, καταρχήν. Μισό λεπτό. Όλοι φταίμε. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Όλοι φταίμε. Και εμεί οι δημοσιογράφοι αναλαμβάνουμε τι ευθύνε μα. Να, ο Πρεντεντέρη πρώτο είπε θα πάει να κάνει διαδήλωση. Ε, αλλά λέει, δεν είναι ώρα για τέτοια λέει. Αναγνωρίζει το λάθος του, εντάξει ψήφισε Πασόκ μία, δύο, μετά πέντε φορές κουκουέ, μετά μια φορά Πασόκ πάλι και γι' αυτό μετανιώνει και θα πάει να διαδηλώσει ο άνθρωπος και καλά θα κάνει. Λοιπόν, άκου, σύμφωνα με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Και ξέρει τι κατάλαβα, να χέσω σπουδές και τυχεία και μαγείες, να πάω να πάρω ένα κοπάδι, να βρω ένα σπίτι στο βουνό και να μην ξαναδώ κανένα. Ε, φοβάμαι κάτι χειρότερο θα πεις, φίλε. Γιατί? Με τα νέα μέτρα θα πεις το ψωμί με λάμδα. Α, δεν το κατάλαβα αυτό. Ο καλαμπούρη δεν έχει προσέξει. Ότι κάθε φορά που μα τον βάζουν, τόσο χαίρεται. Αυτό το συμπεράσμα έκαλε από το θύμιο. Πού να Παπα Παπαδημητρίου, θα τρελαθεί. Yeah. Βάλε μπάμπι το πρωί, εκεί να δεις η Δονή. <laughs> <laughs> Περιμένετε να επαναστατήσουμε, να βγούμε στους δρόμους. Ε, έχουμε γίνει μωρό, γαβλίο ρε, Δεν Έλα... καταλαβαίνουμε τίποτα. Λοιπόν, άκου, ψάχνω ο του Παπανδρέου να μαζέψει λεφτά δεξιά, αριστερά, ΦΠΑ, κάτι μισθού, κάτι τέτοια. Και αφήνει κάτι ταλέντα να αξιοποιείται όπω τον Εφραίμ που έβλεπε χθε το βράδυ. Ε, μα τώρα, συγγνώμη, έχει δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, βάζει την κατσέλη, ναι. Του γεμίζει το μάτι η κατσέλη και δεν το γεμίζει ο Εφρέμ. Πάλε τον Εφρέμ που τετραγωνίζει τον κύκλο να ξεπερνά η χώρα σε ένα χρόνο. Ε, μανούλα μου, ποιος είπε αυτά στον Παπαδρέο, τι θα σχολιάζετε, δεν κάνω κόπο ο κεφάλι που ξοδεύετε. Τι λες να τα ψέματα, αποκλείετε. Τι στον Παπαδρέο για να του πει, σου δίνω το μισθό μου. Όταν σπίτι βγαίνει, και στην κούρσα μπαίνει, από την κούρσα βγαίνει, στη γουλή πάει. Πιο που αλλού πάει. Και αυτά του τα έχει γράψει η Μπιρμπίνη που του βραβεί και παλιά, του μαρτυρίες που έλεγε ότι θα, κατα... θα καταργήσει και την τρύπα του όζοντο. Επικοινωνούμε. Παραίες λέει ο άνθρωπο και τώρα και πριν. Έχει κάτι άλλο η αποστολή. Αυτού του αλήτε, τα, τα λαμόγια του δημοσιογράφου. Ναι. Δεν είναι, Ούτε μιλάνε, ούτε λαλάνε. Όλοι είναι με την κυβέρνηση, ε. Εκτό από τον πρετεντέρι που θέλει να διαδηλώσει. Ο Πρετεντέρη και το τσίμα με το καψίρε. Αυτοί. Δεν τρέπονται λιγάκι. Οι άλλοι, όλοι τσιράκια από παγαλάκια. Όλοι πρέπει να κατέβουμε στου δρόμου, το καταλαβαίνετε. Όλοι, με προστάρει το Γιάννη όμω τον Πρετεντέρη. Όπω να είναι, όλο ο κόλλο να στο πεζοδρόμιο. Θα δει εκεί γκούτσι με σπρέι σαννέλ. επανάσταση ΣΚΕΤΗ Λοιπόν, εγώ είμαι ένας από αυτούς που σταμάτησε στο δρόμο τον Γεώργιο Παπαντρέου για να του δώσω την ίσφραξη ε, μιας εβδομάδας από το μαγαζί Και εσύ, πες ε, Ένα αρκίδι Αυτή είναι η ίσφραξη μιας εβδομάδας στο μαγαζί Ένα αρκίδι Γεια Κοιτάτε, εγώ νομίζω ότι τα μέτρα αυτά δεν αρκούν. Σίγουρα δεν αρκούν. Μια χαρά ο άνθρωπο παρά την ηλικία του, χίλια τα έχει, όχι 400, και λέει αυτά που πρέπει να πει την κατάλληλη στιγμή. Πριν ανακοινωθούν τα μέτρα, βγαίνει και λέει ότι δεν αρκούν τα μέτρα. Κάτι τέτοιο και ο Γιώργο Στέ, γιατί είναι η δεύτερη δόση. Μιλάμε σήμερα όλοι για τα μέτρα. Πριν ένα μήνα είχαν ξαναπάρει μέτρα, είχε ξαναγίνει είχε αυξηθεί η βενζίνη, είχαν περικοπεί δημοσίων, όμω δεν φτάσανε. Ανακοινώνουν τώρα. Και θα περιμένουμε αν ικανοποιηθούν οι αγορέ, πιατσικολόγοι, τοκογλήφοι, κλέφτε, απαταιώνε, μεγαλύτερα από οτιδήποτε άλλο υπάρχει στον πλανήτη. Αν ικανοποιηθούν, αν δεν ικανοποιηθούν, θα έχουμε και άλλα μέτρα. Είναι σίγουρο μέχρι να μην μπούμε, τι να συμβεί. Να μείνουμε λίγο στο Μητσοτάκι Μα άρεσε πολύ αυτό που είπε χτε. Έκανε μια έτσι συγκριτική, όχι μελέτη, διαπίστωση του ελλείμματο και των κυβερνήσεων και τη στοιχεία δύναμη στην Ευρώπη. Να ξεκαθαρίσω το ένα θέμα. Τα στοιχεία όντω. Δεν είναι ακριβή. Αλλά δεν είναι ακριβή όλα τα στοιχεία. Το έστέλαμε στην Ευρώπη από την αρχή που ήρθε το Πασόκησα σήμερα. Με εξαίρεση τη δική μου κυβέρνηση. Μπράβο! Με εξαίρεση τη δική μου κυβέρνηση. Α, <Κι> και <Κι Κι> αυτό σωστό. Και με τριοπαθές ο μετριοφρον κύριος Μητσοτάκης λέει την αλήθεια. Όλοι κλέβανε και στα στοιχεία βέβαια όχι στα, στα ρευστά αλλά η δική του κυβέρνηση δεν έκανε Η κρίση. έκανε κάποιο άτομο σε αυτή τη χώρα να συνειδητοποιήσει ορισμένα πράγματα. Είναι η Δήμητρα, σύζυγος και χείρα ο ξύζυγος. Ποια χείρα, Ανδρέα Παπανδρέου. Και θέλω να μου δώσετε δύο λεφτά καιρό για να σας πω ότι την Κυριακή που μας πέρασε έδωσα μία συνέντευξη Όπου αποκάλυψε ότι πουλάω και το μοναδικό μου περιουσιακό στοιχείο που, είναι, που ήταν μάλιστα. ένα σπίτι. Και όχι από ανάγκη, το πουλάτε γιατί θέλετε να κάνετε καλύτερα. Το κάτι πουλάω καλύαλο. από θέση μου και την πάγια άποψή μου αυτή τη στιγμή ότι δεν θέλω να ζω πια στην Εκάλι. Μάλιστα. Δεν θέλω να ζω στην Εκάλι γιατί δεν μου αρέσει πια ο τρόπος αυτός ζωή. Δεν ανήκα ποτέ τελικά σε αυτό το κύκλωμα. Θεωρώ τον εαυτό μου πιο ροκ. Απόλυα βέβαια για την Εκάλη, αλλά κέρδο για το κίνημα. Γιατί φανταζόμαστε για να καταλήψει την Εκάλη θα οδηγηθεί προ τα κάτω, εκεί όπου το κίνημα βράζει πολύ και γίνεται πανικός κάπω έτσι με αυτού του προβληματισμού και με πολλού άλλου και με πάρα πολλά μηνύματα εδώ και έξω στον Αποστόλη. Δεν θα βγάλουμε δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, το έχουμε πει, από μια ραδιοφωνική εκπομπή μέσα από μια ώρα. Πόσο μάλλον που αυτά τα θέματα ε, δεν έχουν λυθεί σε πολλέ ώρε και πόσο επίση μάλλον που αυτά τα θέματα δεν με λόγια. Και δεν λύνονται εδώ. Λύνονται αλλού, στο κέντρο τη Αθήνα, καταρχήν, στα κέντρα πόλεων, κατά δεύτερον, στα βουνά, χρειαστεί ναι, επίκαιρα είναι πάντα, ήτανε και θα παραμείνουν επίκαιρα, και όπου αλλού χρειαστεί. Διάθεση να υπάρχει και να είμαστε πολλοί. Αν είμαστε λίγοι και τα διαπιστώνουμε όλοι, και αυτοβαυκαλιζόμαστε ότι ωραία τα λέμε και ε, μόνο με την αγανάκτηση νομίζουμε ότι κάτι γίνεται, δεν θα γίνουν όλα αυτά. Θα έχει το πάνω χέρι ο Γιώργο. Αν αποφασίσετε να αλλάξουμε. Εδώ είμαστε εμεί, εδώ είναι και οι υπόλοιποι. Κλείνουμε με το λαό βέβαια το τρίτο μέρο και με αναγνωστάκι Μανώλη Ποιητή, Γιάννη Ρίτσος Ποιητή, Γιώργο Εφέρη Ποιητή και Κώστας Βάρναλη Ποιητή. Έλα. Έλα, είμαι άνθρωπο του Μόχτου και πήρα να διευκρινίσω ότι δεν είπα τις μαλικίες Εγώ το Γιώργοκη. Εκεί τι λέει ψέματα δεν του έχουμε για τέτοιου. Του Πασόκου μέχρι τώρα του είχαμε για κλέφτε, για ψεύτε είχαμε του άλλου. Ε, Πασόκο ήταν ο μαρικ Ναι. Ναι, ο Αποστολής. Εγώ. Να σου πω φίλο μου, μπορεί να βρει το αυτού του μα*** που έπρεπε το μισθό. Αν το μάθουμε ποιος είναι τελικά. Εγώ ξέρω, να σου το πω. Να, πες μου. Ο Μητσοτάκης. <laughs> ποιος άλλος θα ήτανε. Λοιπόν, σε πήρα να σου πω κάτι εμπιστευτικά. Ναι. Εγώ είμαι αυτό που πήγα στον Παπαντρέο και του είπα να του δώσω το 14ο μισθό. Γάμισκε και εσύ. Ε, ναι, ρε, ναι ρε. Και επίση δεν το είπε ολόκληρο. Εγώ του πρότεινα να του δώσω και το 13ο, το 12ο και το 11ο. Να έχουν αφάν και τα υπόλοιπα παιδιά μέσα εκεί. Και μέσω τη συγγνώμη σου θέλω να ευαισθητοποιήσω και του υπόλοιπου φορολογούμενου. Έτσι να πράξουν το ίδιο. Γιατί εμεί είμαστε και λευέντε, είμαστε και μαλκέ. Λεβε το μαλκέ με μια λέξη, <laughs> Λοιπόν, θα ακούγα τον προσωπικό ρεφιλαράκο που έλεγε ότι σειράξαμε στου δρόμου του Μόχθου και τα λοιπά. Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι το ξεγελάσαμε. Δηλαδή πρέπει να ήταν αυτοί από το, το κλιμάκιο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Λες ή μήπω επειδή συναντήθηκε με του δικαστέ νόμιζε ότι αυτοί είναι οι, ά, οι άνθρωποι του Μόχδου. Ταραβό, προκειμένου να τον πιέσουν να μα κόψει το 14ο, είχαν μεταμχεστεί σε Έλληνε. Καταλαβέ. Ξέρουν οι Ευρωπαίοι. Δεν μου λες αληθέζει ότι ο Πρωθυπουργός μας βλέπει τον κόσμο και του λένε ότι θα σου χαρίσω και το μισό για την πατρίδα. Ακριβώς αυτό. Τα είπε ο ίδιο άλλωστε. Ατ' εγώ θα φανώ πιο για Νεόδωρος. Τι νομίζεις από το κεφάλι του τα λέει. Ναι εγώ θα φανώ Αληθινή ιστορία. Προσωπικές μαρτυρίες λέει ο άνθρωπος. Ατ' εγώ θα του φανώ και ο Γενεόδωρος για αποστολή. Τι θα, δώσει, σου? Πατρία, το μακρύτερο. θα του τα κατά τρία. Αποστολή; Έλα. Μήπως αυτός ο άνθρωπο του μόχθο, τον πολύ μόχθο, έχει γίνει μόχθιερός ή Α, uh, πολύ ψαγμένο. <Κι> ναι. Χθε ο το του ριζοσπάστη στο Άλτερ, στο Κατζη Νικολάου, και έκανε μια μεγάλη καλή ερώτηση παρόλο που είναι Ο διευθυντή του ριζοσπάστη. Ναι, αυτό που ο ριζοσπάστη είναι, ξέρω. ο ριζοσπάστη, ο... που δεν ξέρω πώ λέγεται, συγγνώμη, και δεν ξέρω. Ε, δεν είναι και είπαμε. Τρομάρα του μια κολοσορίδα, γράφει το τέλο. Ξέμενα με το, σοβαρό. μια ερώτηση για 5 χρόνια μέσα είχαν 350 Να δούμε τι απάντηση να δώσει ο Πρωθυπουργός αυτής της χώρας Και να δούμε πόσα λεφτά του φορολόγησε Αυτό μόνο από Αποστόλη το οποίο πραγματικά τον χαίρομαι για αυτήν την ερώτηση Σταλή, Έλα. Λεφτά υπάρχουν Αρκεί να τα διεκδικήσουμε Και μόλις τα πάρουμε ευκαιρία να τα βουτήξουμε και μετά να λέμε πού πήγαν τα λεπτά. μου περιγράφετε ακριβώς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έτσι όχι καλά το κατάλαβα την κυβέρνηση την τώρα και την, την 20η αιτία σου περιγράφω ακριβώς κοίτα να δεις που τον μπέρδεψα ναι Ρίξ' τους μούτζες βρεγαμότο και στους άλλους που τους ψήφισαν. Επό πω πόσους να ρίξω, δύο χέρια. Στου μούτζες και στους και στους άλλους που τους ψήφισαν τους μαλάκες να πάνε να πνιγούνε μα, όλοι. Μα έχουμε για να ρίξουνε μούτζες κομμένα και τα δύο. Όρσε από παντού πέστος, από, από, από, από, από όλα τα χέρια που έχω και τα πόδια. Καλέ πως έχεις. Θα ήθελε πολύ φω να ξημερώσει. Όμω εγώ δεν παραδέχτηκα την Όμω εγώ, εγώ δεν έβλεπα τώρα. Έβλεπα τώρα. τη Δεν υπάρχει νερό. Μονάχα φω. Ο δρόμο χάνεται στο φω. ο της μάντρας είναι Πόσε φωλιέ νερού να συντηρήσω μέσα στι φλόγε. Μιλάτε, δείχνετε πληγέ αλόχουν στου δρόμου. Μιλάτε! Μιλάτε και έχετε πληγέ σε άλλα στου δρόμου. Μα μιλάτε! Μιλάτε και χένετε πληγέ σε άλλε στου δρόμου. Το zito, σα Το του πολέμου το βρήκα. την την Αν τα θα πέσει η πόλη. σύμβολο, νεόλιο. Κοίταλα ακόμη, κοίταλα ακόμη πολύ, φω να ξημερώσει. Κοίταλα ακόμη πολύ, φω να Όμω εγώ